Πήγα στην πόλη, η όχθη, του όμου λήσαν, η οχτρή και εμεί γενούσαμε με τα κούσκου, τα μέση στην πόλη, η όχτρη στα σπίτια πήκαν.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 τους πίστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι Και οι πεδαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται Και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνετε Μην τσαλακώνεστε, το τεκό προσέξτε Κι όταν σας δώσουν το κύριε πρέξω πρέξτε Μπήκαν στην πόλη οχτρή και στην πραγματικότητα έχεις βάλει το παράλογο Με κάθε τρόπο, με κάθε του μορφή Έχουν βγει πολλά πιστόλια, πολλά μαχαίρια Πολλές συμφωνίες α, με το διάολο, δεν ξέρω και πώς αλλιώς να τοποθετηθεί κανένας απέναντι στα πράγματα εκτός από το να μείνει ψύχρημος και κυρίως να ψάξει να βρει τι είναι τελικά ανθρώπινο. Είναι ο Real FM 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. να Κανέλη στο μικρόφωνο, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα το 19.6.50 σε ό,τι αφορά τα SMS, γράφοντας μπροστά Real και το, μετά το μήνυμά σα, με υπολογιστή στούντιο papakirialfm.gr, το τηλεφωνικό κέντρο 211-2008-200, το τηλεφωνικό κέντρο το κρατάει η Λίτσα Ζεφεράκου, τον ήχο, τον έχει στα χέρια της Κατερίνα Βουτσά, τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, η πολύ αγαπητή σας και πολύ αγαπημένη μου, η αδερφούλε μου, η Νάνση η Κανέλη, και μ, να σα πω τώρα ποιο κρατάει το μικρόφωνο Νομίζω μετά από τόσα χρόνια περιτεύει να κανέλει στο μικρόφωνο Μ, Σε έναν βαθμό το εννοώ ενναιώς μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν Δεν ξέρω από πού να το πιάσω και πού να το τελειώσω Θα ήθελα να φιερώσω σήμερα την εκπομπή Σε μια γυναίκα που διάβασα Ότι τα δυο της παιδιά φέρανε στο σπίτι έξι κουταβάκια Ο παππούς στο σπίτι του οποίου ζούσαν όλοι μαζί Ενοχλήθηκε από τα γαυγής μετά των μικρών κουταβακίων Πήρε ένα στυλιάρι και τσάκισε τα έξι κουταβάκια μπροστά στα μάτια των παιδιών Η μάνα βρήκε το κουράγιο να πάει να καταγγείλει τον πατέρα της για τα έξι κουτάβια Έφαγε ένα πρόστιμο 180.000 ευρώ 30.000 για το κάθε κουτάβι με βάση τον τελευταίο νόμο Και το καλύτερο απ' όλα πήρε τα παιδιά της και έφυγε από το σπίτι του πατέρα της και πήγε να ζήσει μόνη τη. Αυτή η μάνα δεν είναι ηρωίδα με τα στάνταρ. Ξέρω ότι μπορεί να προκύψει και ολόκληρη συζήτηση αν έκανε σωστά, αν δεν έκανε σωστά, αν έπρεπε να κάνει κάτι τέτοιο. Και αν αναρωτιέστε εν τέλει τι είναι ανθρώπινο τελικά, η στίχη του Κώστα Δάλκου, η μουσική του Θωμά Μπέκου και του Ευρυπίδη Μπέκου στο τραγούδι Δημήτρη Δερβοδάκη σα το απαντάνε πάρα αυτά. Δεν είμαι σ' τον με τα άγρια πάθη που τη ζωή του κυβερνού. από τη ψυχή στα βάθη, δεν <Ρι> μιλώ το θεριό που κρύβεται εντό μα. Έπεριν με νησιό, πυλιό, μαζί και εχθρό μας Και μ' τελείωσε την ανθρωπινό τη νησιό και τη λάθος Και τι θα πει. Το και τι με καλοβάζω. <ΣΣΣΣΣ> Το τραγικό στον ανθρώπο είμαι <ΣΣΣ> <Να παρασύρετε ΣΣΣ> η τιά. να στηρίζει κτρά. Από την Που στο είναι το τα άγρια παραθή, και το τραβού με το στανιμό στα πιο μεγάλα λάθη. Εκτός από την Πουγουδμού, από την πρώην γιουγκουσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας Αλλάζει και η Ελλάδα Σύνταγμα, τουλάχιστον κατά τη βούληση των Συριζαίων. Λοιπόν, τώρα ήρθε η εποχή των συνταγματολόγων. Παρά του σεισμού, έχουμε τελειώσει με τι σεισμολογικέ προσεγγίσεις και θα φτάσουμε με μαθηματική ακρίβεια στι συνταγματολογίε. Το τι συνταγματική ανάλυση έχουμε να ακούσουμε από τούδε, ειλικρινά σα το λέω, εμ, φυλαχτείτε. Θα ακούτε για το Σύνταγμα, στο πεζοδρόμιο, στο περίπτερο, στη δουλειά, όποιο έχει δουλειά βέβαια για να πάει στα γραφεία παντού. Στην πραγματικότητα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο είναι πολύ μεγαλύτερα και πολύ σοβαρότερα από όλα τούτα, παρότι εμείς καμονόμαστε ότι βρισκόμαστε στο κέντρο της γης. Και λέω ότι δεν βρισκόμαστε στο κέντρο της γης, γιατί απ' άκρου άκρο έχει αρχίσει και εφαρμόζεται ένας παραλογισμός, ο οποίο είναι η, το ρεότρο άλλο η τρέλα ο παραλογισμός, το ρεότρο για να επικρατήσει ο φασισμός Παράδειγμα πρώτο, κουβαλάει στρατά και αν λέει πετάξουν πέτρες, εμείς θα τους πυροβολήσουμε, ο Τραμπ στα σύνορα με το Μεξικό για να αντιμετωπίσει τα κύματα των προσφύγων. Αυτό είναι ένα. Θα μου πείτε λογικό, μπορεί κάποιοι από εσά να το βρίσκουν λογικό, άρα η τρελή είναι η άλλη κατά το Σας μπορεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε αντίληψη και συζήτηση θέλετε να ανοίξουμε περί τρέλας. Υπάρχει και η δεύτερη, του Μπολσονάρο, κατά την άποψή μου εξαιρετικά χειρότερη, διότι αυτό ήταν ένα τύπο ο οποίος ψηφίστηκε βεβαίω μέσα σε ένα κλίμα πέρα τη φαβελοποίηση και φτώχεια στη Βραζιλία, από αποτυχίε ε, ε, όλων των πολιτικών που προηγήθηκαν επί πάρα πολλά χρόνια στη Βραζιλία. Ε, μια τεράστια χώρα με τεράστιο πλούτο, τεράστιο πλούτο, ε, και που κρατάει στα χέρια τη και το οξυγόνο τη γη. Με αριστερού που αποδείχθηκαν λιγότερο αριστερή από ό,τι κανένα τα πίστευε ή θα φανταζότανε και μα προκύπτει ένα λογαγό που έχει 26 χρόνια βουλευτή. Κανένα δεν θυμόταν ότι είναι βουλευτή. Φανταστείτε τι βουλευτική δουλειά έκανε. Δεν τον είναιξε ότι μάνα το ότι είναι βουλευτή, ο οποίο κέρδισε τι προεδρικές εκλογέ και μία από τι πρώτε του δουλειέ είναι πρώτον Να βάλει στη φυλακή, να βάλει στη φυλακή τον προηγούμενο, αλλά αφού τον έβαλε στη φυλακή, ο δικαστή που τον ανέβαλε στη φυλακή, έγινε προγράσνη. Ωραία πράγμα, απλά καθημερινά. Σταθερά για να ξέρει κανένας πώς πρέπει να πηγαίνουν τα πράγματα Το δεύτερο ήταν ότι ε, μία, ένα από τα μέτρα που παίρνει για λόγους ασφάλειας Μην σας πω την ιδεολογία του γιατί να σας την πω Είναι σαν να διαφημίζω στην ιωστή τη Χρυσή Αυγή ή κάτι παρόμοιο ε, Αποφάσισε να δράσει ε, κατά του εγκλήματος με την εξής θα βάλει ακροβολιστές κάθε φορά που θα υπάρχει διαδήλωση, εκδήλωση, κάτι κακό θα ακροβολίζει ελεύθερους κοπευτές οι οποίοι θα βαράνε στο ψαχνό πριν γίνει το έγκλημα Α, για να το ξέρετε δηλαδή αν έχετε σχεδιάσει να πάτε διακοπές ε, στη Βραζιλία για το καρναβάλι ας πούμε να το προσέξετε πάρα πολύ καλά γιατί μπορεί ξαφνικά μπαμ, να φάτε μία και να μην μπορείτε να σταθείτε ε, πουθενά σε αυτό το επίπεδο Αρχίζουμε και έχουμε πιστόλια μέρα μεσημέρι, μπιστόλια απόγευμα. Εδώ, οπουδήποτε αλλού, βεβαίω δεν θα μάθετε για άλλα πιστόλια. Γιατί, για παράδειγμα, όταν εκτελούνται δύο κομμουνιστές την ώρα που γυρνάνε σπίτι του το βράδυ στη Βενεζουέλα και βγάζει ανακοίνωση μόνο το Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στο Κουκουέ εδώ, και δεν ασχολείται κανένα, αυτοί δεν συγκαταλέγονται στου φόνου. Μπορείτε να μάθετε του οποιοδήποτε γκάγκστερ το φόνο με κάθε λεπτομέρεια. Πότε το πιάσανε, πότε μπήκε στη φυλακή Αν βγήκε από τη φυλακή πόσα λεφτά έφαγε Γιατί χρώμα ευρακή φοράγε η γυναίκα του Πόσα λεφτά έχει η κόρη, της, η κόρη του, Τα πάντα, τα πάντα μπορεί να μάθετε Ότι δολοφονήθηκαν δύο κομμουνιστές ε, ε, ε, Πολιτευόμενοι άνθρωποι ε, Κανονικοί, πώς να σας το πω δηλαδή Σαν να βγει κάποιο να δολοφονήσει Δύο κομμουνιστές από αυτούς που ξέρετε, έτσι για να το γενικέψω, για να το καταλάβετε τώρα καλύτερα Αλλά πω, πέρα βρέχει, δεν απασχολεί κανένα, ναι, δεν νοιάζεται κανείς, δεν ενδιαφέρεται κανείς Απ' την άλλη μεριά, εμείς εδώ πάμε από happening σε happening, από στιλιάρι σε στυλιάρι Από σκυλιά που βγαίνουν στους δρόμους, έρχεται και ο παραλογισμός να ακούω την ώρα που μπαίνω μέσα στο στούντιο από το Δελτίο Εδώ δεν το πρόλαβε εδησιογραφικά πριν μπω και πιστέψτε με διαβάζω Να ακούω ξαφνικά ότι ο Αλβανός Ισαγγελέας Απήγγυλε κατηγορίες μπλα μπλα μπλα μία δύο τρει, τέσσερις πέντε Στον εκτελεσμένο νεαρό Τον Έλληνα ο οποίος Πήρε το Καλάσνικο, θέλετε να τα πούμε έτσι όπως έγιναν τα πράγματα Δεν με απασχολεί η εκδοχή Με απασχολεί ο παραλογισμός σε πεθαμένο άνθρωπο να απαγγέλει ποινικέ κατηγορίες δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πουθενά Πώ να σα το πω Την ώρα που συμβαίνει αυτό Ο πρωθυπουργός μας παίρνει Αλβανό πρωθυπουργό, Ρουμάνο και Βουλγαρο Και πάνε όλοι μαζί και Σέρβο, και συζητάνε, και Σέρβο και Σέρβο, όχι Άλβανο, και συζητάνε πώς θα πάρουν ε, ε, μαζί το ποδόσφαιρο το, για το 2030, αυτό είναι που μαθαίνει ο κόσμος, από την άλλη όμως δεν μαθαίνει άλλου τύπου συνεργασίε που στείνονται, ενεργειακές και παρόν είναι ποιος νομίζετε σε αυτή τη σύναξη των Τεσσάραν. Ο Νετανιάχο του Ισραήλ. Και θα συνεργαστούν και για την τρομοκρατία Να στο λέει ο Νετανιάχου Ο οποίος μπορεί να σφάξει Παλαιστίνιο Στο γόνατο για πλάκα 15 15χρονο ή 12 12χρονο. Αυτός ο οποίος στίζει τύχη Αυτός ο οποίος τσιμεντώνει πηγάδια Και για να μιλάμε για ενεργειακούς δρόμους Απέναντι σε ένα κράτος Το οποίο ασκεί Τρομοκρατία Στη Λωρίδα τη Γάζας ή στο Λίβανο ή οπουδήποτε αλλού μόλι πάνε να μιλήσει για ως, για φυσικό αέριο, για τούτο, για εκείνο, για το άλλο Για να μην μιλήσουμε για τα άλλα τα θεμελιώδη Τα οποία έχουν οδηγήσει σε εκείνη την απελπισμένη ή τη Φάντα Και αναρωτιέσαι πού στον κόρκα βρισκόμαστε Πόσο έχει θερμοκρασία έξω Έχει 25, 26, 27 βαθμού. Δεν ξέρω Εγώ λέω να σα πω καλύτερα ότι ε, έχουμε χειμώνα και έχουμε χειμώνα επειδή ε, μέσα στον παραλογισμό για να δει σάσπρη μέρα πρέπει να χιονίσει. Και αν χιονίσει βέβαια βρασερίζει ποιος θα ζεσταθεί. Αλλά αποφάσισε ο μοναδικός άνθρωπος που ξέρω σε ολόκληρο τον κόσμο, εκτός από τον Άι Βασίλη και τα Μπέλια, να γράψει τραγούδι για το χειμώνα και να χαίρεται πάρα πολύ. Είναι ο Διονύση Σαβόπουλος, σε μουσική Ευρυπίδη Ζεμενίδη και στίχους Γιώργου Μιζάλη και έχει τραγουδήσει το τραγούδι του χειμώνα. Εξαιρετικό σα το αφιερώνω στα πλαίσια του παραλογισμού. Γιατί έξω σκάει ο Τζίτσικας και έχουμε γεμίσει από κουνούπια. παλτά, φέρετε και και τα μα. να βράσουμε επιτέλου οι καραδιέ μα. ως όφος για να οργανώσει βραδιάς με να τριγύρω απ' τη φωτιά τρεις μήνες μένει και πημένει να ενώσει τους φίλους όλους σε σπίτα για γιορτίνα καλά πρώτον άφησα τόν το σπίτι σου έχει χιονίζει κι όλα γύρω είναι λεφτά είναι χιμόνας δες την πάγο μενιμή της σου, να ζεστανούμε λένε διόμας αγκαλιά. Ήταν χιμόνας ο σοβάς για να οργανώσει, βράδισμε κάστα να τριγύρω από τη φωτιά. Τρει μήνες μένει και πηγαίνει να ενώσω τους φίλους όλους σε παιχνίδια «Γιώρωτινα». Τι σου, καλά πρωτού νάθεις, το, το σπίτι σου. Έχει χιονισει χιονίσει κιόλα γύρω-η-μα Είναι χειμώνα, δε στην παγκομένη μύτη σου. Να ζεσταθούμε, εδώ είναι μας αγκαλιά. Λοιπόν, τι να απαντήσω τώρα σε κάποιον που με ρωτάει από πότε ρε να το να φυλάς τα σύνορά σου είναι φασιστική πράξη Είπα εγώ ότι είναι φασιστική πράξη να φυλά τα σύνορά σου Άμα σου επιτίθεται ο χτρός Άμα τα διασχίζει τα σύνορά σου Ένας καθημαγμένος, πίνασμένος άνθρωπος Με δυο μωρά στην αγκαλιά Τι στο διάλο φυλάς μωρέ? Τι στο διάλο φυλά. Φυλάς την ανθρωπιά σου την τσέπη σου Το σπίτι σου αυτό είναι ο οχτρός που θα μπει να σου φάει τι τι θα, τι θα σου φάει Τι θα σου φάει τη δουλειά που δεν έχεις Τι θα σου φάει Για πες μου Αυτό Το λέγανε Έλληνες όταν ερχόντουσαν Οι παστρικές και οι τουρκόσποροι Πρόσφυγες Καμένοι και διαλυμένοι από τη Σμύρνη Το λένε πάντοτε αυτοί συνήθως που σφάζουν, αυτοί που συμμετέχουν σε πολέμους. Γιατί μπορώ να σου αντιστρέψω το ερώτημα, φίλε μου, τι στον κόρακα πατρίδα φυλάς όταν στέλνεις δυνάμεις αυτή τη στιγμή στη Νορβηγία και στη Βόρεια Θάλασσα. Τι σύνορα και πατρίδες φύλαγες όταν έστελνες στρατά για να ανατρέψεις την φρέσκια τότε μόλις δύο ετών ε, Σοβιετική Επανάσταση την Οκτωβριανή. Και έστελνε στρατεύματα Ήθελαν τι πατρίδα φύλαγες Και έστελνε να στρατάσουμε το εθνόσιμο Στην Κορέα Τι στον κόρακα φύλαγες δηλαδή Και τι πατρίδα φυλάγαν οι Αμερικάνοι Στο Βιετνάμ Που θα μου πεις Ότι μπορεί να πάρει κάποιος την έννοια των συνόρων Και της πατρίδας Που πρέπει να την απειρασπίζε, απειρασπίζεσαι Απέραν σε νοχτρό Πόλεμος ένας είναι δίκαιος Ο αμυντικός και πατριωτικός πόλεμος Όλοι οι άλλοι είναι υπεριαλιστικοί και επιθετικοί. Αν τώρα εσύ φαντάζεσαι το Προσφυγόπουλο το πεντάχρονο, το τρίχρονο, το 8χρονο, το 15χρονο, το ασυνόδευτο, το εγκαταλειμμένο, το κυνηγημένο από τι οβίδε, που εσύ έχει μοιραστεί με όλου του υπόλοιπου συμμάχου σου ως εχθρό, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά και προτιμώ να πω την είδηση τη μέρα, τη μοναδική ευχάριστη, τη μοναδική γενναία, τη μοναδική. Ε, Πώ να σα το πω αμυγός ελληνική με την έννοια του ότι είναι μία είδηση που κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ε, ότι αξίζει τον κόπο να θαυμάζεις αυτούς που μπορούν να ξεπερνούν τον κακό τους εαυτό το κτήνος που ο καθένας μας έχει μέσα, μέσα του ή την αδυναμία έγινε χρυσός ο Πετρούνιας για ένα τη φορά σε εννιά αγώνε, πήρε χρυσό μετάλλιο συγκλονίζοντας γιατί, γιατί ξέραμε και φαινότανε και στο πρόσωπό του ότι έπαιξε με αφόρητους πόνους Πήρε μέρο και συμμετείχε στους αγώνες στην Ντόχα Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Και έγινε για ένα τη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής Αντέχοντας τους πόνους και ξέρουμε όλοι ότι μετά θα πάει για χειρουργείο Όπως είχε προαναγγείλει Αυτός ο χρυσός Πετρούνια μπορεί να ανήκει σε όλους μας Υποθέτω ότι αυτός ο χρυσός Πετρούνια που αντέχει Ακόμα και το σωματικό πόνο Προκειμένου να εκπληρώσει το καθήκον του Άμα θα του χτύπαγε την πόρτα κάποιος αδύναμος Δεν θα του λέγε δεν περνάς τα σύνορα Τι να του αφιερώσω Αν έργα δεν υπάρχει κάτι άλλο Γιατί Γιατί εδώ το έχω και σε μια εξαιρετική ε, εκτέλεση Από μια φωνάρα Και με ε, έναν τρόπο που δίνει σημασία στους στίχους που είναι της λίνας Νικολακοπούλου η μουσική του σταμάτη Κραουνάκη εδώ θα τα ακούσετε και προσέξτε τη φωνή από τη μήνα Παπαϊωάνου και τα τεχνάσματα. Λες και τρώμε το χειμώνα αγωτό, λες και πεφτούμε σε τυχού με κατό, έτσι αναφοδαλιγά βράδυ αυτό του νου τι βέργα λες, <Λες> στάθμη της αγάπης παίνα βρή, βρει όσοι κρύβονται στη λάσπη της αυρή πως κοπήκανε στα δάχτυλα για σταυροί γι' ανθρώπων αργά τόδι όρθωτα τα μάτια κι οι καρδιές, με κουπιά και φερμουά Κάτε Δυο κουβέντες μου σου πέσανε Και αποφάσισες να ζει χωρί εμένα. Λες και στρώσαμε τον Αυγούστο χαλί Λες και βγήκε τα σανσέρ σ' ένα κελί που ένας το βλέπε το φως για να το λεί Κι ο άλλος για δυσί στραμένα δυο μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς χωρίς Κάθος έχω και ένα βαρύ στομαχόπωνο, μπορεί να σας ακούγουμε και λίγο πιο οργισμένοι, λίγο πιο θυμωμένοι. Πάντοτε το στομάχι επηρεάζει το διάφραγμα. Και άρα μπορεί να ανεβαίνει ενίοτε και ο τόνος, όχι ότι δεν έχω οργιστεί. Άλλωσε την οργή, την κουβαλάω σήμερα από την ε, Βουλή, όπου είχα απέναντί μου τον Υπουργό να μου λέει ότι έχω απόλυτο δίκιο στην ερώτηση που έκανα για την απέραντη βρώμα που βγαίνει από τα σφαγεία, ε, από την επεξεργασία επεξεργ Σφαγίων στου Αγίου Θεοδώρου κάτω εκεί στα Λέχενά που οι κάτοικοι πεθαίνουν. Να φανταστείτε ότι το όριο τη οσμία που αντέχει ο άνθρωπο είναι 100 και εκεί οι μετρήσει δείχνουν πάνω από 1.000. Και μυρίζει πτωμαίνει το σύμπαν. Και έχει μολυνθεί ένα ρέμα. Και δεν έχει μολυνθεί απλώ το ρέμα, από αυτό αρδεύονται όλε οι αγροτικέ καλλιέργειε στην περιοχή. Έχει φάει αυτό ε, πρόστιμα 70.000 ευρώ. Το χειρότερο απ' όλα, 22 Αυγούστου. Ένα εργαζόμενο 32 ετών, με δύο παιδάκια και μία γυναίκα, κατεβαίνει χωρί καμία προφύλαξη, χωρί ειδική στολή που χρειάζεται, χωρί οξυγόνο να το παίρνει απ' έξω, να καθαρίσει αυτού του είδου τι βοθρόδεξαμενέ. Και πεθαίνει από τι αναθυμιάσει. Το πτώμα του έμεινε στο νεκροτομείο 12 μέρε, μέχρι να βρεθεί νεκροτόμο να πάει. Ο άνθρωπο άταφο 12 μήνε. Τι μήνα έχουμε τώρα, Νοέμβριο 2. Δεν έχει βγει ακόμα το πόρισμα. Τη ιατροδικαστική έκθεση. Και να ακούω να μου λένε ότι έχουν δίκιο οι κάτοικοι, ότι έχουν δίκιο όλοι, ότι δεν έκανε ο ένα τη δουλειά του, άλλο τη δουλειά του, άλλο στη δουλειά του. Αυτό πρέπει να κάνει η περιφέρεια δεν το έκανε, αυτό πρέπει να κάνει η εισαγγελία δεν το έκανε. Έχει παρεύει και το κράτο. Έχει πάει την υπόθεση στην εισαγγελία, δεν έχει κάνει κανένα τίποτα και η βρώμα συνεχίζεται και η γυναίκα είναι χωρί τον χαρακτηρισμό του θανάτου με εκείνον τον νομικό τρόπο που τη επιτρέπει να μην είναι και ανασφάλιστη και τούτο και εκείνο και τα άλλο ότι αυτό συνεπάγεται και είναι και στο νοσοκομείο με το παιδάκι τη που έχει πρόβλημα εγώ τι να κάνω Ποια, πόσο εύκολα ε, ε, οργίζεσαι πόσο σου έρχεται το αίμα στο κεφάλι πόσο αισθάνεσαι ότι ε, ε, σε μετατρέπει ένα κράτος που λειτουργεί για οτιδήποτε, για οποιονδήποτε που συνεπάγεται κέρδος είτε με τη μορφή της ανοχής είτε με τη μορφή ε, της λαμογιά, είτε με την μορφή χ είναι και Ιταλοί επενδυτές εκεί αν θέλετε να ξέρετε είναι και Ιταλοί επενδυτές έχουν κάνει πολύ μεγάλη επένδυση όπου σας λέω ειλικρινά δεν μπορείς να πλησιάσεις και προσπαθούσα να εξηγήσω Πώς γίνεται να αντέχετε αυτό το πράγμα από ανθρώπους με μια μυρουδιά πτωμαΐνης 8 με 10 χιλιόμετρα στην Ελλάδα στον 21ο αιώνα όταν εσείς που με ακούτε έτσι και ψοφήσει γάτα στη γειτονιά γάτα, γάτα και είσαι στον πέμπτον όρο της πολυκατοικία, μπαίνοντας ή βγαίνοντας αρχίζεις και βαράς συναγερμό και λες μου τι έχει συμβεί αυτό πώς μπορεί να γίνεται και προσέξτε για λόγου κέρδου. Είναι βέβαιο ότι γίνεται και υπάρχει τρόπο, διότι στην πρώτη φορά πριν από 1,5 χρόνο που ασχοληθήκαμε εμεί και που έκανε το κουκουέ και περιοδίε, έχουμε πάει από εκεί και έχουμε ασχοληθεί και έχουμε κάνει. Την βάλανε φίλτρα και για δύο μήνε δεν μύριζε. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Προφανώ κοστίζει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Οπότε μου έρχονται τα μηνύματά σα και με παρηγοράνε όσο περισσότερα στείλετε, τόσο καλύτερα για μένα. Σήμερα, ο φίλο μου Γιάννη την Νέα Ερυθρέα, χαμόγελο υπομονή και αγώνα προσφέρει μόνο το κομπόδεμα που έχει μέσα. Λιάνα και λιάννα και λίγο κλαρίνο υπηρετικό. Το μπόδεμα του καθενό μα μέσα του και τα ψυχικά του αποθέματα. Τύπου πετρούνια. Μόνο αυτά θα μα σώσουνε. Η Μόσχα μου γράφει καλησπέρα, Λιάννα. Αυτή η μάνα δεν το έκανε μόνο για τα σκυλάκια, αλλά κυρίω για τα παιδιά τη. Ναι, κορίτσι μου, ακριβώ. Για τα παιδιά τη το έκανε. Γιατί ο λαό είναι σοφό όταν λέει παιδιά σκυλά δεν έχει. Τα βάζει μαζί. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φέρονται έτσι όπω φέρονται, προσέξτε τώρα εδώ, έτσι, γιατί ξέρετε πόσο. Ε, κακή ανθρώπινη συμπεριφορά κρύβεται πίσω από τα χαμούδίθεν φιλοζωία. Για ρίξτε μια ματιά δίπλα σα σε δικτάτορε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην του δείτε να θαυμάζουν το άλογο, του υποδρόμου, τα σκυλιά, τα τέτοια να έχουν ε, κατοικίδια. Αυτό δεν του κάνει ανθρώπου. Είναι η συμπεριφορά απέναντι σε αυτά. Ε, ε, γιατί μπορεί να πειραματίζει, α πούμε, με του ανθρώπου σαν το Μέγκελε και να αγαπά πάρα πολύ τα σκυλιά και να μην τολμάει να πειράξει κανένα τρίχα από το σκύλο. Επομένω, ο λαό που βάζει είναι το κέτο συνδετικό, παιδιά σκυλιά. Θα βάζει στο ίδιο πίπεδο, ξέρει πολύ καλά τι λέει. Α, η φίλε μα, η Αρετή, γράφει: Καλησπέρα, αγαπημένα κορίτσια. Λιάνα φαντάζομαι χαρέ που θα έχει ω ποδοσφαιρόφιλη τώρα που θα φέρει το μουντιάλο Αλέξη στην Ελλάδα. Κάνε υπολογισμό 76 χρονών θα είμαι. Μπορεί να μπορώ να πάω στο γήπεδο. Εντάξει, μωρέ. Γάζες στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν, θα δούμε ωραία μπαλίτσα, μου γράφει. Μπουχαχά, φιλιά και καλή εκπομπή. Σύχωνο απολύτω μαζί σου. Ε, είμαι υπέρ τη άποψη Ότι στην Ελλάδα Υπάρχει ένα ρητό Το οποίο είναι αξιοπρεπέστατο Και το λέω ακριβώς όσο έχει Και δεν με ενδιαφέρει το δημοτικό συμβούλιο Δουλειά δεν είχε ο Διάλος και Γάμα ή τα παιδιά του Αγάπη μου Φιντέλα λοιπόν Στους μισού που πρόλαβα να διαβάσω τα μηνύματα Έχω και άλλα πολλά Από μένα είναι, ε, για όλους Στοίχη Μουσική Ρομπερτολής Νίκος Πορτοκάλλου Γλουκέν Καρδία Στην υπέροχη, ε, ελληνόφωνη. Υπότιτλοι Ιταλία από γλώσσα που θα την ακούσετε. Στο αληνάρι, Στο έωλε. μέσα, στο χλωρό. Σε κουντού μου τη το φεγγάρι, σε κουντού το φεγγάρι, Άτο κρόβατη του αιώλιο ή όλα, Άτο προβάτι του όλιο παρευτό, Άτο προβάτι του όλιο παρευτό. <ΣΣΣ> Αγάπη μου φυτέλα πρώτη αγάπη μου φυτέλλα πρότειλοι που ρού την ηφτασή μου μου ε όλα που ρού την ηφτασή μου σε δωρό που ρού ivo ηφτασή σε δωρό Υποψουν όντα σε, σε ζεις τα μαλακλά με ωλιβε ολα ζεις τα μαλακλά μα τα μαλακλά μα Την αγάπη μου βάλε στην ψυχή, Την αγάπη μου βάλε στη ψυχή, Σε κοντός την καρδιά μου, είναι όλα, Σε κοντός την καρδιά μου, την βαστώ, Σε κοντός καρδιά μου, την βαστώ. Κόσμο το κόσμο πάλι το το κόσμο πάλι Σε Σε Όσοι με ακούτε αυτή τη στιγμή, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Προσέξτε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο που κατάφερε οδηγώντα να στείλει αυτό το μήνυμα. Ρε, είπε, σε παρακαλώ, σε όλου αυτού του ηλίθιου Λιανά που οδηγάνε στη λωρίδα έκτακτη ανάγκη στο ρεύμα του Κυφησού προ τον Πειραιά. Να φύγουν από εκεί, γιατί παραπίσω υπάρχει ασθενοφόρο που παλεύει να περάσει και το έχει στείλει από το iPhone του. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, όσοι με ακούτε αυτή τη στιγμή φύγετε από τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο ρεύμα του κυφισού προς τον Πειραιά υπάρχει ασθενοφόρο κάποιος άνθρωπος το χρειάζεται αυτό το ασθενοφόρο δεν βγήκε να κάνει σου το ασθενοφόρο αυτή τη στιγμή ούτε να πάει στο σπίτι του λοιπόν σας παρακαλώ πολύ φύγετε από εκεί γιατί εγώ τώρα θα πάω σε μια κλήρωση και σε αυτόν που πήρε μα το Χριστό δηλαδή στείλε μα το κινητό σου θα στο στείλω εγώ από μένανε ναι. Ένα βιβλίο που θέλω να σου στείλω Τώρα έχω μια κλήρωση, προσέξτε όμως καλά Διότι αυτή Η, η ύπαρξη αυτού του βιβλίου Μου προξενεί μια Καταπληκτική διανοητική εφορία Διότι μου επιτρέπει Ως βιβλίο Να ε, επιμείνω Ότι όταν πρόκειται για φασίστες Προσέξτε καλά τους κρυμμένους φασίστες Τους κρυμμένους ναζί Κυρίω. Αυτούς που παρουσιάζονται ω πολέμοι του ηθικού εκφυλισμού και της κατάπτωσης της αστικής κοινωνίας με την έννοια του ότι θέλουν να έρθει να μας διορθώσει το, το τέταρτο ράιχ, γιατί το τρίτο πάει εξόφλησε, να είναι καλά οι κομμουνιστές ε, γιατί ο ηγέτης του, ο Αδόλφο, ήταν πολύ εγκρατή και έκανε απολύτω υγιεινή ζωή. Ω γνωστόν, ούτε κάπνιζε ούτε τίποτα. Έκανε πεζοπορία, πήγαινε στα βουνά, πήγαινε εναντίον των κοινωνιών πεζοπορώντα, έτσι, πολύ απλά. Έβγαινε βόλτα με τάγκ, με αεροπλάνα. Ήταν αυτό ο άνθρωπο. Γιατί? γιατί υπάρχει ένα βιβλίο φαινόμενο με τον τίτλο Υπερδιέγερση, υπότιτλο Τα ναρκωτικά στο τρίτο Ράιχ που έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 25 γλώσσες και ανατρέπει όσα ξέρατε μέχρι σήμερα για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μπράβο χίλια στις εκδόσει με τέχμιο που το μετέφρασαν και το βγάζουν στην ελληνική αγορά. Έχω λοιπόν τρία αντίτυπα αυτού του βιβλίου, το οποίο αναφέρεται στα εξής. Παρόλο που οι ναζί παρουσιάζονταν ως πολέμοι του ηθικού εκφυλισμού, το Τρίτο Ράιχ ήταν βουτυγμένο στα ναρκωτικά. κοκαΐνη, ηρωίνι, μορφίνι και κυρίως μεθαμφεταμίνες, για να μην νομίζετε ότι είναι μόνο θέμα Μυκόνου και ξεκαθαρίζουμε τους λογαριασμού γκάγκστερ, ενατίνες ή Χρησιμοποιούσαν, χρησιμοποιούνταν αυτά τα, τα ωραία υλικά από εργάτε και νοικοκυρέ, όσο και από το στράτευμα, παίζοντα καθοριστικό ρόλο στην προέλαση των Γερμανών. Ο Νόρμαρ Όλερ, έπειτα από εκτενή έρευνα σε γερμανικά και αμερικάνικα αρχεία, αποκαλύπτει την ασίδωτη χρήση ναρκωτικών ακόμα και στα υψηλότερα ε, κλιμάκια. Η χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Χίτλερ και των συνεργατών του, του οποίου ο γιατρό Δ. Μορέλ χορηγούσε θανάσιμα κοκτέιλ ουσιών. Αυτά τα ναρκωτικά τα δίνανε και σε στρατιώτες διάφορα υλικά δηλαδή με θαμφεταμίνη, ούτε και τα ξέρω κιόλα καλά, και τη λειτουργία τους σε στρατιώτε, όπω έγινε στη μάχη των Αρδενών, για να μένουν τέσσερι νύχτες άϊπνοι. Και όχι απλώ άϊπνοι, ντούροι, έτσι, έτσι, ε, μ, ναζισταριά, έτσι, για να τα θαυμάζει, λοιπόν, ε, για την ικανότητά του να αντέχουν τον πόλεμο. Άλλαξε λοιπόν μετά από την έκδοση αυτού του βιβλίου. Η αντίληψή μας για αυτήν την σκότεινη περίοδο Σε κάνει να δεις τον κόσμο με άλλη ματιά γράφει η Ελπαΐς Πρωτότυπη και σοβαρή δουλειά γράφει η Φιγγαρό ε, Απολαμβάνουμε μια συναρπαστική αφήγηση γράφει ο Guardian Το BBC μια ανατρεπτική και αναντήρητα αξιοσημείωτη έρευνα ο... Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έχουν πει και πόσοι έχουν πει Και επειδή τα έχουν πει όλα τούτα εδώ Εμείς πρέπει να πάμε σε διαφημίσει να μας πουν τα δικά τους Λοιπόν, αυτό δεν είναι μήνυμα από δικό σα. Έχω πολλά να διαβάσω. Είναι μήνυμα που εγώ σα δίνω σε εσά. Ο συνάδελφο ο Γιώργο Λιάννη ξεκινάει απόψε μια εξαιρετική δουλειά. Μια και λέγαμε για την μπάλα από μια άλλη σκοπιά. Πολύ πιο ωραία. Η Θέλη των Γηπέδων. Είναι μια σειρά που θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή στι 9 η το βράδυ από το History Channel τη Κοσμοτέτη. Όσοι είσαστε τυχεροί και το έχετε μπορείτε να το απολαύσετε Ο Γιώργος αγαπάει το ποδόσφαιρο Και είναι σε θέση να κάνει τέτοιου είδους αφιερώματα Και να ψάξει, είναι ρεπορδάρα Λοιπόν, έχει τον Εστορίδη, τον Λουκανίδη, τον Κούβα Τον Χατζιπαραγή, τον Μαύρο, τον Σαργάνη, τον Παπαμιάνου Τον Σαράφι, τον Κούι, το Σιδέρι, του Ολυμπιακού Βεβαίω Και τον Ιφαντή ε, Σήμερα ξεκινάει με τον Δωμάζο σε 9 η ώρα, στην Κοσμοτέ κάθε Παρασκευή, στο Κοσμοτέχ Ιστορι, μια ωραία δουλειά του Γιώργου Τουλιάννη. Λοιπόν, να ευχαριστήσω Το φίλο τον Δημήτρη που λέει: Καλησπέρα, συνάδελφο. Από τέμπο άνεργο, σε αναζήτηση εργασία, δεν είσαι ο μόνο, σε λίγο να δει. Ε, όλο τηλεφωνικά κέντρα με 700 ευρώ βρίσκω και τέτοιε ιδέε γέμισε η πιάτσα. Και όταν ακούω φιλελέτε να λένε ευτυχώ που δεν γίναμε Σοβιετία, δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψω ή να γελάσω. Πίστεψέμαι, μόνο να κλαίσει όταν ακού κάτι τέτοια. Λοιπόν, ε, να ευχαριστήσω, δεν έχει, ε, τον Κωνσταντίνο που λέει ευχαριστούμε που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μας ανοίγουν λίγο τα μάτια του κοιμισμένου λαού τουλάχιστον όσων θέλουν να ξυπνήσουν. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια που λέει αυτών που θέλουν να ξυπνήσουν. Λοιπόν, ένα γρήγορο χιάχα ραντά από το φίλο μου τον Ιόνιο τον μπακάλι. Όταν ο καπετάνιο του Γαρύλο είχε αποκαλέσει τους διασπαστές του διασπαστέ του κόμματο εκφραστέ του επιστημονικού πορτονισμού, δεν ήξερα τι ήθελε να πει. Πλέον έπρεπε να περάσουν 27 χρόνια για να το καταλάβω, βιώνοντα το σε καθημερινή βάση. Φιλούμπε τα μούτρα και από μέναν ω αυτό. Ο φίλο μου, ο Ανδρέας από το Λονδίνο. Hello, Γιάννα. Hello, Ανδρέα από το Λονδίνο. Λοιπόν, σου εύχου στέλνω μια είδηση από αυτέ που έφιασε να μην έχουν ιστορικέ επιπτώσει. Καλά έκανε και μου τη θύμησε. Με πού να τα προλάβω όλα αυτά. Παρακολουθούσα τι προσπαθούσαν να κάνουν με αφορμή το ποδόσφαιρο ο Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Σέρβο Πρωθυπουργό, ο Βούλγαρο Πρωθυπουργό και ο Ρουμάνο Πρωθυπουργό. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Με πρόσχημα την μπάλα. Δηλαδή, ω γνωστόν. Καλά, εγώ ούτε ή άλλω μια ζωή απορώ. Τι δουλειά έχει. Αλλά μην ανοίξω τώρα τέτοια συζήτηση. Αντιπαλαισθηνιακή δουλειά έχει αυτό το πράγμα και κυρίω οικονομική και ενεργειακή. Λοιπόν, μου γράφει ο Ανδρέα. Την Τετάρτη στις Βροχέλες, οι Βρυξέλλες, είχε σύνοδο κορυφής στα κεντρικά του ΝΑΤΟ, γαλλιστή ΟΤΟΝ, με κυβερνητικούς από τη Ρωσία και με θέμα την Ουκρανία και το Αφγανιστάν. Δύο μέρες πριν από αυτό, η Ρωσία δήλωνε στη Μόσχα πως θα αναγκαστεί να δημιουργήσει μια αμυντική ζώνη σε μικρή απόσταση από το Σότσι αν η Γεωργία γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Ο Διευθύνων τη Διεθυνση Πανεπροκή Ενεργασία του Ρωσικού Υπουργείου εξωτερικών Αντρέϊ Κέλη, μιλώντα σε συζήτηση του Μίλου Βαλτάι με θέμα το μέλλον του ΝΑΤΟ και τα συμφέροντα τη Ρωσία, είπε: θα ανακαθούμε να δημιουργήσουμε μια μηντική ζώνη κοντά στο Σότσι, και να δαπανίσουμε κολοσία ποσά για να αναποτρέψουμε πιθανέ ενέργειε εκ μέρου ενό ενυάμι εχθρού. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Κατάλαβατε ότι μπήκαμε στη σφαίρα του αναπόφευκτου. Καταλαβατε γιατί εμεί γαρίζουμε, γαρίζουμε. Δηλαδή προσπαθούμε σε όλου του τόνου να σα εξηγήσουμε εμείς στο κουκούε ότι το να υπογράφει τη Συμφωνία των Πρεσπών μόνο και μόνο για να μπει στο ΝΑΤΟ και να ενιοποιηθούν τα Δυτικά Βαλκάνια, οι δυτική Βαλκανική να μπουν τα Σκόπια για να διευρυνθεί η βάση, φανταστείτε αν οι άλλοι στείνουν τη γραμμή τους στο Σότσι, τι στείνουν στα Βαλκάνια με πρωταγωνιστικό ρόλο ή να το εκεί από εδώ, για έναν πόλεμο και μία σύγκρουση που προετοιμάζεται μπροστά στα μούτρα μας Και εμείς κοιμόμαστε Κοιμόμαστε, κυριολεκτό κοιμόμαστε ε, Στον φίλο που μιλάει περί φύλαξης σύνορων Έχω να πω το εξής γιατί αποφεύγετε το διάλογο το Λιβάνι να πάρετε θέση για το γεγονό ότι κάθε ένα γυναικόπεδο που περνά τα σύνορα το ακολουθούν καμιά 80ριά, 100 σταριά, 20 άριδε, 40 άριδε νεαροί με σταθερή ροή για κάτι χρόνια. Πού θα πρέπει να βρίσκονταν αυτοί, να υπερασπίζονται τι χώρε του αν προέρχονται από επώλεμε περιοχέ ή να ανατρέπουν τα καθεστώτα που του φέρνουν σε καταστάσει ανέχεια. Με μια κουβέντα συμπυκνωμένα, Η εύκολη λύση, έχω πόλεμο στη χώρα μου, υπηνάω, άρα φεύγω για αλλού, είναι ok. Ρωτά. Τα δε προβλήματα που δημιουργούνται όπου πηγαίνουν και το οποίης περιοχών εγκληματικότητα είναι ευκαταφρόντα τον μέγεθος του ξεπερνά κατά πολύ αυτό που συμβαίνει σε κάθε κοινωνία. Πολλά ερωτήματα, μου ζητάς να πάρω θέση αλλά σαφή. Λοιπόν, δεν ξέρεις τις θέσεις μας. Οι θέσεις μας είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να έρχονται εδώ. Και εμείς αυτά που πρέπει να κάνουμε όταν φτάσουν εδώ είναι να τους βοηθάμε είτε να πάνε στον προορισμό που έχουν επιλέξει, γιατί έχουν και συγγενείς ενδεχομένως αλλού, ή να γυρίζουν στις πατρίδες τους υποσυνθήκες, υποσυνθήκες μη πολέμου, διευκολυμένοι να μείνουν στις πατρίδες τους. Για να γίνει αυτό πρέπει να είσαι εναντίον του πολέμου που τους παράγει τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες δεν παράγονται για πλάκα. Εσένα άμα θα σου έρθουν στο κεφάλι και έχεις παιδιά και δεν μπορείς να ξεφύγεις με κανέναν άλλον τρόπο, τι θα κάνεις, θα δοκιμάσεις να φύγεις για να μπορέσεις να βρεθείς σε ένα κάποιο σημείο που να μην σου πέφτουνε βόμβες στο κεφάλι». Και δεν μου λέξει λέξεις πουθενά απόδειξη ότι ε, γκαιτοποιούνται και ανεβαίνει η εγκληματικότητα με δική τους ευθύνη ή με ευθύνη αυτών που τους υποδέχονται και τους κλείνουν όλους μαζί σαν τα ζώα για να τους κάνουν ζώα. Και επειδή θα φτάσουμε στις ιδίσεις και σκόπευα να σας βάλω ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι δεν μπορώ να σας το βάλω γιατί πλησιάζουμε στις ειδήσει και θα κλείσω αυτήν την ώρα με το «Μπήκαν στην Πόλη Οχτρί, oh γιατί το «Μπήκαν στην Πόλη οι oh Οχτρί είναι ε, πολλών διασκευών τραγούδι. Εγώ προτιμώ την εκδοχή που έχουμε φτιάξει ως τίτλο της εκπομπής μας. Και επειδή σπανίω το παίζω ολόκληρο, βάλτε και όσο κρατήσει μέχρι τι ειδήσει το σηματάκι μου το ωραίο, γιατί η Οχτρί είναι πάντοτε εντό τελικά. <κλέψανε>, λένε, όλοι Κλέψανε, κλέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι Κι πεδαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι Έχουν προνόμια και αυτά τους επιπτύπτεται Και θα πληρώσουν τα, τα χρήματα που τους δίνεται Μην τσαλακώνεστε, το τεγκόν προσέξτε Κι όταν σας δώσουν το οκ, για Κλέψανε, Εψάνε και, εψάνε. Λοιπόν, να είμαστε εδώ. Είναι οριολεφέμ στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Βάλσαμε και τα μηνύματάκια σα. Παίρνουν πίσω και του πόνου και τι ε, ε, ε, κομμένε αναπνοέ. τη μουσική επιμέλεια η Νάντση Κανέλη. Η Λίστα Ζεφεράκου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο πάντα η υπομονετική και ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι τώρα στην δεύτερη ώρα μαζί μου στον ήχο και ευτυχώς που έγινε και η διευκρίνηση ότι μπορεί να μην είναι εκκλησεμένη η δικογραφία αλλά όχι ότι ασκήθηκε και ποινική δίωξη εναντίον του ε, χτυπημένου από τις ε, ε, σφαίρες 35, 35 χρονού ομογενούς και το λέω τώρα αυτό γιατί κουράστηκα το ξανάκουσα και τώρα το ακούω και συνεχώς η γενική, ο ομογενής του ομογενή δεν υπάρχει αυτό στα ελληνικά πουθενά, ούτε στη δημοτική ούτε στην καθαρεύουσα δεν υπάρχει είναι πως να σας το πω έχει τρία γέννη ο ομογενής, η ομογενής το ομογενές και γενική είναι, ό, οι του ομογενούς και το ομογενούς είναι και η γενική του ουδετέρου. Το ομογενές του ομογενούς. Θα πείτε του ομογενούς υλικού, δεν θα πείτε του ομογενή υλικού. Δεν θα πείτε ομογενής του ομογενή, δεν υπάρχει. Είναι επιθε... επίθετο είναι, είναι επίθετο. Βάζετε λοιπόν έναν επιθετικό προσδιορισμό στο Έλληνα. Ο ομογενής Έλληνα, ο ομογενής πολίτης, του ομογενούς πολίτη Δεν μπορείτε να το κάνετε του ομογενή πολίτη Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα Όποτε το ακούτε βαράτε τηλέφωνα Στέλνετε μηνύματα Προσπαθώ τόσες μέρες αυτό το πράγμα να το μαζέψω Άλλοι το διορθώνουν στο δρόμο Εκείνη την ώρα που πέφτουν τα κίτρινα από κάτω στην τηλεόραση Εντυπώνεται και στο κεφάλι Και ειλικρινά σας το λέω ε, αρχίζω και ταυθύνω Τώρα πάμε να δούμε να το παίξω κι εγώ λίγο στεγματολόγος και να σας το πω έτσι όπως είναι γραμμένο Γιατί οι περισσότεροι από εσάς δεν θα ασχοληθείτε Θα ακούτε όμως τα σχόλια επί αυτού Καλή ώρα όπως ε, εγώ προσπαθώ να φανταστώ σε αυτό το τραγικό συμβάν που έγινε, σε αυτό το τραγικό συμβάν, τη... να τον κυνηγάνε, να έχει πάρει να καλάζει, κοφνά, κανένα μα δεν ξέρει ακριβώ τι έγινε. Περιμένουμε το πόρισμα, θα πάνε και οι Έλληνες εκεί. Το παιδί παραμένει άταφο. Αυτό είναι το άγριο πράγμα κατ' εμέ, δηλαδή να παραμένει άταφο. Ε, ε, παρα... Είναι αγριάδα να γίνει η νεκροτομή χωρί να υπάρχει κανένα ε, Πραγματογνώμονας ορισμένο από του άλλου. Είναι άγριο πράγμα να φωνάζουν τον πατέρα να κάνει την αίτηση, λε και χρειάζεται να κάνει ειδική αίτηση για να σου παραδώσουν το βδό το οποίο έχει ήδη κάνει νεκροτομή. Όλη αυτή η ιστορία είναι κυριολεκτικά τραβηγμένη από τα μαλλιά και όλοι προσπαθούν να την εκμεταλλευτούν ενώ πρόκειται για ένα δράμα, έτσι. Χάθηκε ένας νέος άνθρωπος πάνω σε ένα επεισόδιο που θα μπορούσε να μην έχει γίνει και το οποίο ήταν ένοπλο επεισόδιο, ένθεν κακήθεν. Απλώς προσπαθώ να φανταστού αν αύριο το πρωί ας πούμε στην Κομωτίνη ένας που θεωρεί τον εαυτό του ομογενή Τούρκο και έπαιρνε ένα καλάσνικο στην επέτειο της τάδε Εθνικής Εορτής της Τουρκίας και για... τον κυνηγάγανε η δική μας η αστυνομική και μετά αυτό σαν ήταν πυροβολή και γινόταν αυτό που τα γινόταν και υπήρχαν παντού τουρκικές ζημές μπλα μπλα μπλα bla bla bla αν θα είχαμε την ίδια τάση να διωγκώσουμε τα τα πράγματα να ρίξουμε λάδι στη φωτιά, να μην σεβαστούμε ούτε καν τον πόνο των συγγενών βγάζοντας από τη μήγα την εθνικιστική εθνικιστικό ξύγκι και κατασκευάζοντας ιστορίες υπερπατριωτισμού ο οποίος μπορεί να φτάσει σε χρήση καλάσνικοφ σε έδαφος που αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουν τα πράγματα είναι άλλη χώρας για να βάζουμε τα πράγματα σε μία σειρά και σε μία θέση και σε μία κατάσταση. Δεν μιλάμε για πυροβολισμούς σε πλήθος που διαδηλώνει. Δεν απαιτείται παρά μόνο πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλη φροντίδα το δικό μας κράτος για την καταπίεση που υφίσταται η αναγνωρισμένη ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Σε αυτό που λέμε εμείς γεωγραφικά βόρεια ή και όχι Κρατικά Βόρεια Ήπειρο Λοιπόν Και σε ποιου κινδύνου μπαίνουμε Να αρχίσουμε να συζητάμε Και μέσα σε αυτό το κλίμα Έρχεται και ο Ζάγεφ Ο οποίος τι προσπαθεί να προλάβει κατά τη γνώμη μου Και το πάει γρήγορα γρήγορα Όχι να βοηθήσει απλώς τον Αλέξη Και τον πάνω και τον Άτο και όλους αυτούς Όχι όχι όχι Προσπαθεί να προλάβει γιατί έχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Αλβανών Μέσα στα, στα Σκόπια Στην Πουγουδουμού το γεγονό ότι 1η Δεκεμβρίου ανοίγουν τα σύνορα μεταξύ Κωσόβου και Αλβανία. Ανοίγουν, ανοίγουν, δεν θα υπάρχουν σύνορα. Μεταξύ Κωσόβου και Αλβανία. Για όλα αυτά σα έχει μιλήσει κανένα, Όχι. Θα αρχίσουν λοιπόν αύριο το πρωί, πιστέψτε με, και από απόψε το βράδυ, οι αναλύσει του άρθρου 36. Αυτό το άρθρο 36, λοιπόν, επιλέξει έχει ω Η δημοκρατία, αυτό που πάει να αλλάξει τώρα, πώ το αλλάζει. Εγγυάται συγκεκριμένα δικαιώματα κοινωνική ασφάλιση σε βετεράνους του αντιφασιστικού πολέμου και σε όλους τους μακεδονικούς εθνικοαπελευθερωτικούς πολέμους στους αναπήρους πολέμου σε εκδιωγμένους και φυλακισμένου για τις ιδέες της ξεχωριστής ταυτότητας του μακεδονικού λαού και της μακεδονικής πολιτιακής υπόστασης όσο και στα μέλη των οικογενειών του χωρίς μέσα υλικής και κοινωνικής διαβίωσης Τα συγκεκριμένα δικαιώματα ρυθμίζονται από τον νόμο αυτό είναι το άρθρο 36 που κρατάει τον όρο Μακεδονία-Μακεδονικός. Άντε να καταλάβω τους βετεράνους του αντιφασιστικού πολέμου. Άντε να καταλάβω την ευρία έννοια εθνικοαπελευθερωτικών μακεδονικών πολέμων. Αλλά εκδιωγμένους και φυλακισμένους για τις ιδέες τη ξεχωριστή ταυτότητας, ταυτότητας του μακεδονικού λαού και τη Μακεδονική πολιτιακής υπόστασης μέσα σε αυτήν τη συμφωνία εγώ οσμίζομαι οσμίζομαι διατήρηση με πρόσχημα την ιστορία αλλητρωτικών θέσεων οσμίζομαι δεν ξέρω τι μυρίζετε εσείς δεν ξέρω πως το συζητάτε και πως το καταλαβαίνετε δεν με καθυσυχάζει η έννοια ότι λίγο παρακάτω σέβεται την εθνική κυριαρχία την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία των γειτονικών χωρών διότι δεν θεωρώ ότι το κράτος των Σκοπίων είναι σε θέση να απειλήσει τούτο δότον τόπο και φαντάζομαι ότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα αν ερχόταν ένα εκατομμύριο πρόσφυγες από εκεί εδώ θα αντιμετωπίζονταν ως τι, ως πρόσφυγες ή ως οχτρή, για να το συνδέσω και με τον προηγούμενο το μα. Επειδή όλα αυτά είναι θέμα πολιτικής στάσης και οπτικής γωνίας, έτσι είναι η ζωή, παιδιά, έτσι είναι η ζωή. Και όταν μαζεύονται, για να κάνουν, πάνω στο υπέροχο τραγούδι του «Έτσι είναι η ζωή» του α, Δήμου Μούτση και του Γιάννη Λογοθέτη σε στίχους, ε, ε, για να ε, κάνουν ένα αφιέρωμα στη μνήμη της υπέροχης βίκυσμου σχολείου, η Μαρινέλα, η Γλυκερία, η Βιτάλη, η Γαλάνη και η Τσαλιγοπούλου και όλες μαζί τραγουδάνε. Ε, μπορώ να το χαρίσω. Εγώ Κινάνση από τα βάθη της καρδιάς μας Να περάστε καλά Μια φορά κι εγώ Κοιτάξα πίσω Είπα να χαθώ Να μη έτσι τη ζωή και πώ να την αλλάξει. Άλλοι κλαίγαν κι άλλοι γελάνε, δηλαδή. Έτσι είναι η ζωή και πώ να την ξεγράψει. Πώ να την ξεγράψει με μολύβι και χαρτί. Κράτα μου το χέρι, κράτα το παραπονό μου. Κράτα την καρδιά σου, ώσπου νάρθει το πρωί. Και να θυμηθεί. Πριν φύγει, να σου δώσω κοκκινό γαρύπαλο και να και να, φημηθείς, πληθείς, να σου δώσω Τα φορά κι εγώ είπα να φύγω από τους καίμους για να ξεφύγω Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις Άλλοι κλένε κι άλλοι τη δηλαδή. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την ξεγράψεις Πώς να την ξεγράψεις με μολύδι και χαρτί Κράτα μου το χέρι, κράτα το παραπονό Κράτα την καρδιά σου να τον το πρωί. Και να θυμηθείς πριν φύγει να σου δώσω κοκκινό γαρίφαλό και να δικοθεί. Και να θυμηθείς πριν φύγει να σου δώσω κοκκινό γαρίφαλό και να Κλείνουμε λοιπόν εδώ και τι σα έχω. Τι σα έχω. 2.112.208.200. Πρέπει να τηλεφωνήσετε, και ε, σα έχω την καντάτα για τη Μακρόνισο του Γιάννη Ρίτσου. Μια σπουδή σε ποίματα του Βλαδίμυρου Μαγιακόφσκι. Α, είναι μια έκδοση τη σύγχρονη εποχή, του Θάνο Μικρούτσικου, βέβαια. Είναι το, η καντάτα για τη Μακρόνισο. Ο Γιάννη Ρίτσος δεν χρειάζεται συστάσει. Ο Θάνατο Μικρούτσικος δεν χρειάζεται συστάσεις Δεν χρειάζεται ούτε σύγχρονη εποχή όταν ασχολείται με την τέχνη και τον πολιτισμό και μάλιστα για την πολιτική και την κοινωνία. Είναι μια έκδοση που κυκλοφορεί με αφορμή τα 100 χρόνια της ηρωική ύπαρξη και δράση του Τιμημένου Κόμματος της εργατική Τάξης του ΚΚΕ και περιλαμβάνει εκτός από την μελοποίηση και Εκτός από το, το, το κείμενο ε, περιλαμβάνει και τη μελοποίηση σε CD Είναι εξαιρετική η έκδοση Τραγουδούλοι τον οπουλό, ο Κώστας Τωμαΐδης Παίζουν πολύ μουσική Ο Παπαδόπουλος, ο Θήμιος κλαρινέτο, ο Πράγνος Αξόφωνο Ο Πάπας Ζαχαριάκης ε, Κιθάρες, ο Οικονόμου Πιάνο Ο Σακελαράκης Τρομπέτα και Φλικόρνο ο Ντουτσούλης Μπάσο, ο Κάτσικας Δράμς και ο, ο Τζίμις Ταρίδας Τρομπώνη Λοιπόν ε, θα αισθανθείτε εντελώς διαφορετικά για αυτό που σημαίνει Πολιτική και κοινωνία εφαρμοσμένη σε επίπεδο Μακρονήσου Λοιπόν ε, για να μπορέσετε να τηλεφωνήσετε Εγώ θα συνοδέψω αυτή την κλήρωση στο 218-200 και έχω πέντε. αντίτυπα από την Καντάτα για τη Μακρόνισο του Γιάννη Ρίτσου, προσφορά τη σύγχρονη εποχή στου ακροατέ και τι ακροάτριε του Real FM και αυτή εδώ τη εκπομπή, και θα σα πάω σαν πλανόδιο τσίρκο, στο τσίρκο τη πατρίδα μα. Το τραγούδι, προσέξτε το, είναι σε στίχου Αλκιαλκέου. Και Η μουσική είναι του υπέροχου φίλου Θάνου Μικρούτσικου. Στο τραγούδι, ο αήμνητο Μέγα Δημήτρη Μητροπάνο, είναι γραμμένο το 1996. Προσέξτε του στίχου. Και θα δείτε την αντίφαση αυτού του τόπου Όπου η Ελλάδα μπορεί ταυτόχρονα να είναι η Ελλάδα Που ασχολείται με τη Μέρλιν Μορόε και τη Βέμπο Τον Ελίτη και τον Έντκαρα Λανποέ Να είναι μαζί Μάγισσα, Παρθένα και Τροτέζα Να είναι και Τούμπα και Αλκαζάρ και Καλογρέζα Είναι γραμμένο το 1996 Εγώ θα σταθώ σε μία φράση μια φορά μου σε ένα πάθος παράφορο τώρα παίζεις παιχνίδι που μου αφήνει αδιάφορο και ο μου πάει κατευθείαν στις πρέσπες Σαν πλανώδιο τσιρκό τη ζωή μου τη σε σταθό και που με πας δε σε ρώτησα τώρα δίχως πηξίδα τα ταξίδια μου κάνω τη φωνή σου ακούω μα τι λες Δε σε πιάνω rodézamu e lava tumba a alcanzar καθώς παραφορώ, τώρα παίζεις που μ' αφήνει αδιάφορο, δεν κερδίζω, δεν χαλώ, σ' αγαπώ και σ' και κι από ένα καλαράκι του κρεμού σου κρατχέμαι. και με Es amor, va alcanzar έλα Είναι από τις ωραίτερες αντιφάσεις που μπορεί να βρει κανένα μέσα σε ένα τραγούδι Στις αντιφάσεις αυτού του λαού που άμα δεν τις παλέψουμε Δεν μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας Πάω στα μηνύματά σας, ο Δήμος μου γράφει από τη Λάρισα Καλησπέρα Λιανά και Νάνση μου, δυστυχώς δεν μπορώ λόγω εργασίας να σας ακούσω σήμερα Αλλά αύριο το πρωί ξεκινώντας τη δουλίτσα θα σας απολαύσω Ξέπεξε, Ξέκλεψα όμως λίγο χρόνο γιατί σα έχω στο μυαλό μου και μόνο που μα έχει στο μυαλό, σου αντιγυρίζουμε και είναι και σου στέλνουμε τα φιλιά και την αγάπη μα. Λοιπόν, Λιάννα, καλησπέρα μου, γράφει ο Θοδωρή από το Ηράκλειο τη Κρήτη. Αν θε να δει ποια η θέση είναι σωστή, απευθύνσου σε ένα παιδί. Ο ανιψιός μου έχει αλβανό φίλο κολλητό. Ρωτούσε το παιδί αν είναι κακό να έχω φίλο αλβανό, ακούγοντα το δελτίο ειδήσεων. Και όταν έπιασα συζήτηση μαζί του για να του περάσω αντιρατσιστικέ ιδέε και να του εξηγήσω τι γίνεται. Πετάγεται ένα άλλο επίσης αγαπητό του συγγενικό πρόσωπο, ακόμα πιο σημαντικό πρόσωπο, κατηγορώντας του Αλβανούς. Το παιδί όμως τελικά συμφώνησε μαζί μου. σου λοιπόν το παιδί και τότε υπάρχει ελπίδα. Δεν μπορεί παρά να συμφωνήσω τα μάλα μαζί σου. Γιατί, <laughs> μια κιάγαλε, ξεκίνησα με τα σκυλιά που πάνε μαζί με τα παιδιά, το παιδί σου και το σκυλί σου Υπάρχει καλό Αλβανό και κακό Αλβανό, υπάρχει καλό Έλληνα και κακό Έλληνα, υπάρχει καλό Ρώσο και κακό Ρώσο, υπάρχει καλό Αμερικάνο και κακό Αμερικάνο. Οι γενικεύσει εκεί, όταν πάτε στι γενικεύσει, αρχίζουν σιγά σιγά να καλλιεργούνται ρατσιστο ρατσιστοεθνικισμό, φασισμό, ναζισμοί ε, και ειδικά όταν κάποιοι θεωρούν του εαυτού του υπεράνω, πεντακάθαρου, εκπροσώπου του ανώτερου, του σπουδαίου. Του καταπληκτικού Δηλαδή έτσι που πέρασαν τα χρόνια έτσι και τον δεις το Χίτλερ Και σκέφτεσαι ότι ε, πίστευες στην αρρία φιλή Και σήμερα έχεις δει Ένα μοντέλο ε, Στρατιώτη των ειδικών δυνάμεων Οι κατζίδι διότι δηλαδή το διάλο είναι ε, Νορβηγό Βίκινγκ κούκλο Με κάτι κυλιακούς Αυτόν λέει, τον έχουν μοντέλο για την άσκηση που γίνεται τώρα που σα έλεγα την προηγούμενη βδομάδα πάνω στην παγωμένη θάλασσα κοντά στον Αρκτικό κύκλο που έχει μαζευτεί τον ΝΑΤΟ. που 100.000 άντρε, πλοία, αεροπλάνα και τέτοια που προτιμάζονται για να επιτεθούν τη Ρωσία ή να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία που θα του επιτεθεί. Και έχουν βγάλει και ένα μοντέλο και έτσι απέκτησε ένα άντρα, έγινε μασκότ του πολέμου, δείκιν my style rocks, δηλαδή my war rocks. Ξερνάω, μου γυρίζουν τάντερα. Μου γράφει λοιπόν η φίλη μου η Ιωάννα, έχοντα ακούσει και για το βιβλίο τη Υπερδιέγερση για τα ναρκωτικά με τα οποία χαπακόνανε του γενναίου στρατιώτες του Τρίτου Ράιχ και χαπακκόνανε και ο ίδιο ο αρχηγό του. Αλλά αυτοί ήταν η υπεράνω, έτσι. Παγόρευαν για παράδειγμα το τσιγάρο, γιατί έκανε κακό στην υγεία. Ενώ να παίρνει το κοκτέιλάκι που σου δίνει ο γιατρό σου για να μπορεί να. Μην πω τη λέξη από αυτόν στον κόσμο ολόκληρο, αυτό ήταν μια άλλη ιστορία. Γεια σου, Λιάννα. Γιατί τα Αμερικανικά στρατά από τον πόλεμο του Βιετνάμ μέχρι σήμερα είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτέ ναρκωτικών για να αντέχουν και να καταφέρουν να σκοτώνουν αθώου γυναίκε, άντρε, παιδιά, γέρου στα πέρατα τη γη. Ο Τζιμάκο Οπανούση εύστοχα του χαρακτήριζε πρεζονάφτε, με αγάπη από το Ρότσεστερ τη Μινεσότα. Να χαιρετήσουμε και τη Μινεσότα. Εσένα, φίλε μου, στράτο. Πρέπει να σου μιλήσω πριν καν διαβάσω το μήνυμα σου Οπότε σε όλους α, θα παίξω τώρα τον Ινδιάνο Μου άρεσε πολύ το τραγούδι Δεν ξέρω που πήγε το βρήκε η Νάνση Η μουσική και η στίχη είναι του Άλκη Κανίδη Το τραγούδι και η απόδοση είναι από το συγκρότημα ΕΚΜΕΚ Και γουστάρω τους στίχους γιατί λέει και ονειρεύτηκα όταν ήμουν παιδί έναν ορίζοντα το μεγάλο Τώρα μου αρκεί την ομορφιά του που έχω δει κι ας με πληγώνει πάντα κι άλλο Όταν ναι, οι άνθρωποι αρκούνται στην ομορφιά Α, φοβάμαι τίποτα Αυτό το κόσμο που έχω χρόνια τώρα ζω, Όλοι περνάνε, το κοιτάνε και γελάνε Και λένε να κοίτα πάλι τώρα το χάζω Θέλει να φτάσει η ουρανό με διευτερά που δεν πετάνε Κι αν όνειρευσικά όταν να παιδί έναν ορίζοτα μέτρι το μεγάλο τώρα μου αρκεί την ομορφιά του που έχω δει με πληγώνει πάντα κι άλλο, πάντα κι άλλο <Τεχο> Ψυχή μου το αγρίνι στο καιρό που <Τεχο> ρίχνεις όνειρο <αγέρα> και χαλάζει Πάθα <Τεχο> κρεμίσεις με ένα σάλτο σουθάρω κόσμο που έχω χρόνια τώρα ζούλοι το κοιτάνε και γελάνε Και όχι πως είναι και κανένα μυστικό μας αγαπάνε δίχως όρια σκορπάνε, σκορπάνε κι δεν που ξέρω πως ακόμα εγώ μπορώ στο κόσμο αυτό που δεν αλλάζει, δεν αλλάζει να βρω στο κάτω και πρωτού να σηκωθώ κάποια καινούρια ουτοπία η καρδιά μου να ετοιμάζει <Φερο> <Φερο> <Φερο> Ψυχή μου το αγρίμι στο καιρό και και καλάζει. Hey, oh! Πας να γκρεμίσεις με ένα σάλτο σουθαρό θαρρώ hey, oh! Όλα τα που η μοίρα σου βάζει hey, oh! Ψυχή μου ανήκει το στο ιερό αργέρα και χαλάζει. Πάζα, να εσύ με ένα σάλτο σου ε, ε, Όλα τα τύχη που η μοίρα σου Λοιπόν, ο κύριο Στράτο που στέλνει το εξή μήνυμα. Κυρία Γκαναλή, όταν ο άναδρο και δηλώσει Κασιδιάρη σα άσκησε πρόκλητη και άδικη σωματική βία, ο ελληνικό λαό περίμενε το ιστορικό και αξιοσέβαστο κουκουέ να στείλει βαρβάτου άντρακλε και σωματικά ρωμαλαίου κομμουνιστέ, για να σπάσουν στο ξύλο τα τάγματα εφόδου τη Χρυσή Αυγή. Αν το κουκουέ το έπρατε αυτό, θα είχατε σπάσει τον τζαμπουκά των απάνθρωπων και εγκληματιών Ναζί, νεοφασιστών και φιλοχουντικών. Θα είχατε ανέβει, το έχει εισαγωγικά, περισσότερο στη συνείδηση του Ελληνισμού και το σημαντικότερο, ίσω ο Παύλο Φύσα να ζούσε. Αν ζούσαν σήμερα ο Άρη Βελουχιώτη ή ο Ερνέστο Τσεκεβάρα, πώ θα τη δρούσαν αν κάποιο τυπούσε τι γυναίκε του ή τι πολιτικά συντροφιστέ του, του λύκου του φάζει, δεν του χαϊδεύει, έλεγε ο Τσόρτσιλ, ενάντια στην πολιτική κατευνασμού προ τον Χίτλερ από τον ανόητο Νέβιλ Τσάμπερλεν. Αγαπητέ μου Στράτο. Θα σου έλεγα ένα νομικό όρο, είσαι εν μετρία πολιτική συγχύση όταν μου γράφεις αυτό το μήνυμα. Πρώτα απ' όλα γιατί του δίνεις έναν προσωπικό τόνο, το ζήτημα ήταν απολύτως πολιτικό. Απολύτως πολιτικό. Δεύτερον, το τελευταίο πράγμα που θα απαιτούσα ή θα περίμενα εγώ, εγώ, εγώ, ω, ως Λιάνα έτσι, μια και σε μένα το απευθύνεις το μήνυμα, που δεν θεωρώ ότι εκφράζω το σύνολο του ελληνικού λαού όπω εσύ. Γιατί εσύ μου λέει τώρα ότι ο ελληνικό λαό θα περίμενε, και δεν ξέρω ποιο έχει αναγάγει σε εκφραστή του συνόλου του ελληνικού λαού. Αν με ρωτά όμω, εμέναν εγώ τι θα περίμενα, από ανθρώπου σαν και σένα που αποτάσσονται με τα βδελιγμία σε αυτή τη συμπεριφορά, γιατί δεν μπορεί να πει ότι έγινε τίποτα από αυτά μυστικά ή κρυφά ή συνωμοσιολογικά, αφού το είδε και αφού αγανάκτησε τόσο πολύ. Και αφού ήθελε να αντισταθεί, το ΚΚΟΕ δεν είναι ο παδό τη αντιπροσωπευτική δημοκρατία όπω τη φαντάζεσαι δηλαδή να το ψηφίζει για να κάνει επανάσταση για λογαριασμό σου. Το ΚΚΟΕ έχει εντελώ διαφορετική στάση και θέση απέναντι στην πολιτική σύγκρουση αυτού του επίπεδου και την ανατροπή τη καθιστική τάξη και δι τη αστική. Λοιπόν, δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Έλα μάγκα μου έξω να τα πούμε. Ευτυχώ για μένα είναι όρθια και δεν έπεσα. Ευτυχώ για μένα δεν καταδέχτηκα, ούτε καν να τον μείνω. Τον μείνησε το κράτο, το οποίο κράτο μετά δεν ήρθε στη μίμηση. Και ο ελληνικό λαό νομίζει ότι αθώθηκε, ή καλλιεργείται η αντίληψη ότι αθώθηκε, ενώ στην πραγματικότητα έπαυσε η δίωξη διότι δεν υπήρχαν αυτοί που την άσκησαν τη δίωξη. Άρα, κατά αυτήν την έννοια, τι περίμενα εγώ, θα να σου πω, από τον ελληνικό λαό σαν και σένα το διευκρινίζω. Εκείνο το ίδιο βράδυ, καταφρασταθώ στα πόδια μου, χτυπημένη, συγχυσμένη και ταραγμένη, με το βίντεο να παίζει σε ένα δισεκατομμύριο κόσμο, και αυτό ήταν το θετικό για να δουν πώ είναι οι φασίστε στην Ελλάδα, εσύ, στην πλατεία του Αγίου Θωμά ήμουνα, δεν ήμουνα και στην δυο όλη τη μάνα, να έρθει να με στηρίξει και να με ακούσει που μίλαγα. Τι φοβήθηκε, Μήπω είναι πολύ ταυραντισμένοι κομμουνιστές και βαστάνε σημαίε με σφυροδρέπανα. Θα σε τρόγανε; γιατί δεν ήρθες Γιατί δεν γέμισε η πλατεία Από ανθρώπους αγανακτισμένους Που θέλουν να ανέβει Η αντίληψή τους Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Όχι από τραμπουκικέ Αντιδράσεις Γιατί αν αντιδρούσα Στο τέρας ως τέρας Η υπόθεση θα ήταν Ένας σκυλοκαυγάς Δεν ανατρέπεται έτσι ο φατισμός Ανατρέπεται με την αντίληψη Ότι δεν μπορεί να βρει τόπο να σταθεί και για να μην βρει τόπο να σταθεί δεν μπορεί να στέκεται ούτε καν σε τέτοιου είδους σχόλια όσο για το αν ο Χίτλερ ακολούθησε ή δεν ακολούθησε αυτή την πολιτική μεγαλύτερος ε, ο Τσόρτσιλ, μεγαλύτερος αντικομουνιστής από τον Τσόρτσιλ δεν υπήρξε και όταν μιλάει για λύκους ο ίδιος ήταν ελληνικός που φύλεγε τα δικά του πρόβατα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και γιατί η παραδοσιακή ε, αντίληψη ότι κάποιος μπορεί να είναι ε, αντιχιτλερικός, αντιναζιστής αλλά ταυτόχρονα να είναι και υπεριαλιστή και να έχει πίσω του ότι έχουν οι Άγγλοι σε σχέση με την πολιτική και στην Ελλάδα και στον εμφύλιο και σε όλε. Τις παρεμβάσει μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην ελληνική πολιτική ζωή Οπότε εγώ μπορώ να απαντήσω στο πολιτισμικό επίπεδο που αισθάνομαι ότι στάθηκα και είμαι εξαιρετικά περήφανη γι' αυτό Γιατί δεν έμοιασα στο τέρας, δεν του έμοιασα Προτίμησα να μείνω αυτό που ήμουνα και εγώ και το κόμμα μου Γιατί είναι προσωπικές υποθέσεις, είναι υποθέσεις ιδεών οι πολιτικές συγκρούσεις σου χαρίζω λοιπόν, μαζί και σε όλους σας, από βάθη καρδιάς, ένα μεγάλο τραγούδι. Είναι το μινόρα της αγάπης, από μουσική της θέσιας Παναγιώτου, στίχους του Κώστα Φέρη και μια εξαιρετική σωτηρία Λεωνάρδου. Έτσι για να μην σκορπίζουν τα κομμάτια σας. Το ίδιο βράδυ του ε, Τραμποκισμού του Γορίλα Κασιδιάρη ε, ε, Εγώ μίλαγα στην πλατεία του Αγίου Θωμά Μίλαγα στην πλατεία του Αγίου Σώστη ε, Ευχαριστώ τον σύντροφο που πήρε ε, Τον σύντροφο Χωρίς να ξέρω κάνανε είναι σύντροφο Στον πολίτη που πήρε και περίμενε Και πήγε εκεί ε, Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που το θυμήθηκε Και που ήταν εκεί για να το θυμάτε Και ε, ε, σήμερα είναι παράξενη ημέρα Λοιπόν ε, και Θεωρώ ότι το σχόλιο έτσι όπως έγινε ήταν εντελώς καλοπροαίρετο ε, και ε, βάζει το δάχτυλο στην πληγή. Ε, προσέξτε, η, η τοποθέτηση αυτού του επίπεδου να αντιμετωπίζουμε προσωπικά τα ζητήματα και όχι πολιτικά, όταν είναι πολιτικά, γιατί ο ναζισμός δεν είναι προσωπική παρέκκληση. Είναι ολόκληρη πολιτική ιδεολογία. <χω> δεν είναι... Βίτσιο. Δεν είναι κάτι που κάποιος το κάνει επειδή υπάσχει, έχει ψυχολογικά προβλήματα Προσέξτε τα αυτά, προσέξτε τα πάρα πολύ καλά Και δεύτερον, το να βάζεις περισσότερες ευθύνες στην αντίδραση του θύματος του να Από την πράξη του ναζί Είναι, χωρίς να το καταλάβει κανένας, σιγά σιγά Μια καλλιέργεια παθητικού αντικομουνισμού και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι το ίδιο ερώτημα, εσείς φταίτε που δεν ανεβαίνουν τα ποσοστά σας. Δεν αναρωτήθηκε ποτέ κανένας αν σε αυτό το κοινοβουλευτικό παιχνίδι ο καθένας να αναλαμβάνει την ευθύνη της ψήφου του με πραγματική ελευθερία και με πραγματική ταξική συνείδηση. Αλλά σε μια εποχή που δεν υπάρχει ταξική συνείδηση, σε μια εποχή που ακόμα και σε εταιρείε και σε δουλειέ οι άνθρωποι έχουν διαφορετικέ εργασιακέ σχέσει, με διαφορετικό τρόπο πληρώνονται, με διαφορετικό τρόπο εξοφλούνται, με διαφορετικό τρόπο μένουν ε, ε, απλήρωτοι, το μοναδικό πράγμα που του ενώνει είναι όταν ενώνονται σε μια αντιστασιακή πράξη. Αν το πηγαίνανε σε ατομικό επίπεδο, τότε αρχίσουμε να δεχόμαστε και τι ατομικέ συμβάσει. Και όταν μπούμε σε ατομικέ συμβάσει, ο εχθρό αμέσω γίνεται του διπλανό. Και αν αρχίσει αυτό το διέρη βασίλευε, τότε. άστα, κανένα βράστα. Σήμερα είναι μια παράξενη μέρα. Και λέω παράξενη μέρα, ξέρετε γιατί. Γιατί ε, έχει άμεση σχέση, σαν ημερολόγιο, με μεγάλου τη τέχνη. Άλλοι γεννήθηκαν και άλλοι πέθαναν στα σήμερα. Σας σήμερα, α πούμε, για παράδειγμα, γεννήθηκε ο μεγάλο, ο ξεπέραστο, ο δισαία ελίτη, ο δισαίσα που τιμήθηκε το 1979, το 1979, με τον Νομπελ λογοτεχνία. Την ίδια μέρα, σαν σήμερα, γεννήθηκε το 1906 ο μεγάλος ε, Ιταλος σκηνοθέτη και σεναριογράφος, ο Λουκίνο Βισκόντι. Και από τις γεννήσεις, πάμε στην άλλη άκρη τη ζωής. Σαν σήμερα το 1950, πεθαίνει ο επίσης μεγάλος Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας, ο Τζορν Ντανασσό, ένα βραβείο Νόμπελ του 1925, Λογοτεχνία βεβαίω. Και σα σήμερα πεθαίνει, δολοφονείτε για την ακρίβεια, ο Ιταλός σκηνοθέτη Πιερ Πάλο Αν Άμα το δείτε έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, τότε μπορείτε να καταλάβετε ότι η μέρα είναι ημερολογιακά φορτισμένη. Ας τι έβαμε, δεν υπάρχει μέρα που δεν είναι ημερολογιακά φορτισμένη. Θα σα πω τώρα στο White River. Εκεί ξεσπούν αναταραχέ όσο πλησιάζει επέ, η επέτειο θανάτου ενό μαύρου αυτοκινητιστή, ο οποίο είχε πυροβοληθεί σε μπλόκο τη αστυνομία. Η φιλετικά πολλωμένη πόλη θυμίζει παροτοποθήκη, Αντιμέτωποι με οργισμένε διαδηλώσει, εμπριστικέ επιθέσει και λαϊλασίε. Μέσα στη γενική αναταραχή, ένα αστυνομικό πέφτει νεκρός από τα πυρά κάποιου ελεύθερου σκοπευτή. Οι τοπικέ αρχέ προσεγγίζουν τον detective David ζητώντα του να διεξάγει μια έρευνα. Για το μοιραίο πυροβολισμό. Η κατάσταση εκτροχιάζεται ολοκληρωτικά. Γίνονται και άλλοι φόνοι που μοιάζουν με Όταν ο Γκάρνεϊ αμφισβητεί τα αίτια αυτή τη αιματοχυσία και εστιάζει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε φόνου, η αποστολή του ξαφνικά, όπω τα συνέβαινε σχεδόν παντού, ανακαλείται. Εκείνο όμω αρνείται να παρετηθεί από την υπόθεση. Ακολουθεί επικίνδυνα πονοπάτια που απειλούν να ξεσκεπάσουν μια ανασύλληπτη πλεκτάνη, αποκαλύπτοντα ότι τίποτε τελικά στο White River δεν είναι όπως φαίνεται. Αυτό ισχύει για πάρα πολλά πράγματα. Εδώ όμως αφορά σε εκδόσεις Διόπτρα και σε ένα ωραίο αστυνομικό μυθιστόρημα «Ο Λευκός Ποταμός Φλέγεται», μια υπόθεση ακόμα του detective Dave Garney από τον John Vernon που ήταν και συγγραφέας του «Σκέψου έναν αριθμό», μεγάλο best-seller. Έχω λοιπόν τρία αντίτυπα για τους πρώτους τρεις που τα τηλεφωνίζουν στο 211-208-200 και για να τρυφερεύουμε και λιγάκι μέσα στην Αγριάδα σας πάω σε στίχους Γιάννη Καλαμίτση και μουσική Αντώνη Μιτζέλου με το Θοδωρή Καρέλα στο τραγούδι στο Έλα Μικρό Μου Έλα Μικρό Μου γιατί έχει και το στίχο θα μας ποτίσουν και εμάς χωρίς και ξύδι το κάνουν πάντα στους θεούς λοιπόν για να περάσετε καλά και να σκεφτείτε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι σαν όλα τα άλλα. Η θερμοκρασία θα πέσει από την Κυριακή, η ζέστη καλά κρατεί, τα κουνούπια θερίζουν μήνα, Νοέμβρη πια φτάσαμε. Τι να σας ευχηθώ, ξεκίνησαμε χειμώνες και με σκυλιά, σας εύχομαι μακριά από κακά σκυλιά. Και τα κακά σκυλιά μ, το χειρότερο είναι όταν αρχίζουν και λιχτάνε εντό μα. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε καλά Είναι βράδυ παρασκευή, έξω έχει πολλή κίνηση Μέσα όμω πολύ καλή διάθεση Έλα μικρό μου να σε πάρω και να πάμε εμεί δεν είμαστε για εδώ Είμαστε άτυχοι μπορούμε να αγαπάμε Να κλαις δεν θέλω να σε δω Έλα μικρό μου να σε πάω ένα ταξίδι Σε κόσμους με άλλους θυρεούς Θα μας ποτίσουνε και μάσχολοι και ξύδι Το κάνουν πάντα στους θεούς Σε αυτό το κόσμο όσο δε μα τέλουν δε μας σηνιάζοντε σ' αυτό το δόξο μου όσια καπούν κατατικάζοντε σ' αυτό το δόξο μου δε μας τέλουν δε μας σηνιάζοντε σ' αυτό το δόξο μου όσια καπούν Κάτα Μικρό μου να σου πω ένα τραγούδι, να μην κλαίεις το ρε φρέν χαϊδεύουμε του έρωτα το χνούδι κι αυτοί χτυπιούνται στα τερέ. Έλα μικρό μου να σε πάω σ' ζήσι, να μην έχει κρατερούς μας προδώσουν πριν αλλέκτορας λαλήσει. Το πάνω πάντα στους παιδιούς. Σαν αυτόν τον κόσμο δε μας τρένουν δε μας είναι ασοθέ. Σαν αυτό τον κόσμο πως για να μην καταδικάζοτε. Σαν αυτό τον κόσμο. Δεν μας φαίνουν, δεν μας ημιά σου, Σ' αυτό το κόσμο,